Κεφάλαιον Ζ, σελίδα 164. Στοίχη 1 έως 13. Επαραδόσεις των πρεσβητέρων δεν καταλείουν των νόμων. 1. Και μαζεύτησαν πλησίων του οι Φαρισαίοι και μερικοί από τους γραμματείς που ήλθαν από τα Ιεροσόλυμα. 2. Και όταν είδαν μερικού από τους μαθητάς του να τρώγουν ψωμί με χέρια κάθαρτα, του τη με χέρια που δεν τα είχαν νύψει, κατέκριναν και μεμφθυσαν την πράξη. 3. Την κατέκριναν δε... Διότι οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψουν τα χέρια των και δεν καθαρίσουν με την πυγμή του κάθε χεριού την παλάμη και τα δάχτυλα του άλλου, δεν τρώγουν. Και το κάνουν αυτό φυλάτονται την παράδοση των μαλλαιωτέρων διδασκάλων. Τέσσερα. Και όταν επιστρέψουν από την αγορά, δεν τρώγουν, εάν δεν βουτυχθούν ολόκληροι στο νερόν και άλλα πολλά υπάρχουν τα οποία εκ παραδόσεως να αφυλάτουν δηλαδή πλήσεις μέσα εισαύθωνα νερών ποτηρίων και μεγαλύτερων αγκίων και χαλκομάτων και καναπέδων της τραπεζαρίας 3. Έπειτα τον ερωτούν οι φαρισαίοι και οι γραμματείς γιατί οι μαθητέ σου δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με την παράδοση των παλαιοτέρων διδασκάλων αλλά τρώγουν το ψωμί με χέρια άνοιπτα, 6. Αυτό δε απεκρίθηκε, είπεν εις αυτού ότι καλά επροφήτευσεν ο Ισαΐας διασάσους υποκριτάς, καθώς έχει γραφεί. Αυτό ο λαός με τα χείλη με τιμά, η καρδία του όμω απέχει μακριά από εμέ. 7. Ψεύτηκα δε και ανώφελα με λατρεύουν, επειδή διδάσκουν διδασκαλίας που είναι παραγγέλματα και εντολέ ανθρώπων και όχι δικαί μου. 8. Και λέγω ότι ορθώς και αληθώς επροφήτευσε τα αυτά διασάσου Ισαία. Διότι αφήσατε την εντολή του Θεού και κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, του τέστη, βουτάτε στο νερό τα αγκία και τα ποτήρια και άλλα παρόμοια τέτοια κάνετε πολλά. 9. Ε, και του έλεγεν. Ωραία και με πάσαν ευκολία παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να φυλάξετε την παράδοσή σα. 10. Λέγω δε ότι παραβαίνετε την εντολή του Θεού, διότι ο Μωησή, καταθεί θύραν και οδηγία, είπε. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και εκείνος που λέγει κακών λόγων ή ήβρυνη στον πατέρα του ή τη μητέρα του πρέπει χωρίς άλλο να δανατώνεται. 11. Συς όμως λέγεται, εάν ένας άνθρωπος είπε στον πατέρα του ή στη μητέρα του, ας είναι κορβάν του τέστη, ας είναι δώρον και αφιέρωμα στον τον Θεόν εκείνο που θέλεις να λάβεις ω ωφέλεια και βοήθεια από εμέ. 12. Θεωρείτε τούτον δεσμευμένον από το τάξιμον αυτό και δεν τον αφήνετε πλέον να κάνει τίποτε προς και βοήθειαν του πατρός του ή της μητρός του. 13. Και ακυρώνετε των λόγων του Θεού με την παράδοσή σας, την οποίαν σεις οι νομοδιδάσκαλοι από γενεά στις γενεά παρεδώκατε Και κάνετε πολλά σαν και αυτό που σας είπα.